Γεια σα και καλό μεσημέρι. Καλώς σα βρήκαμε. Είναι η Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Καλή Πέμπτη. Και όπω κάθε Πέμπτη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Κάθε μέρα, όπως είναι... Κάθε μέρα, είναι, όπως κάθε μέρα πράγματα. είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι μαξιμερών. ξημερώνει. Ε, μάλλον δεν ξέρουμε τι ήταν χθε. Με ποιου ξημερώνει. Όχι, Α. τι έγινε χθε. Ούτε αυτό δεν προλαβαίνουμε να επεξεργαστούμε. Τι συνέβη, πώ συνέβη, τι χάσαμε, τι δεν χάσαμε. Υπάρχουν θέματα όλα. Τα θέματα τη επικαιρότητα είναι ότι θα έχουμε εκλογέ. Πότε. Ε. Μη γίνει με τι γιορτέ, τίποτα έχω κανονίσει. Έθελε τώρα τέτοια mm. και δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Ε, Είναι ναι. και αυτό ένα θέμα. Τι δεν να Τι θα αλλάξει, Άντε και να περιμένουμε μετά τις γιορτέ, τι θα αλλάξει. Ε, δεν ξέρω, Ποιο βλέπω θα η οι ή το πάνε σοβαρά. Ποιο, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ Μπάμπι, εσύ. Ε, εγώ. Γιατί το γυρνάω σιγά-σιγά. Μου λέγανε εδώ διάφορα χτε. Μα λένε κάθε μέρα επειδή λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, μάλιστα έλεγε χτε που μου κάτι μηνύματα ότι λέτε τα ίδια που λέει ο Τράγκα το mm. πρωί. Δεν ξέρω να λέμε τα ίδια, αλλά έχει σημασία... Και από ποια σκοπιά τα λέμε. Ναι, σε, στην κορφή ενός βουνού φτάνεις από διάφορες πλευρές. Επίσης, αυτή την ώρα είναι μεσημέρι, έχει ήλιο και είναι 13 και 12 πρώτα λεπτά. Αυτό το λένε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η αφετηρία και η ιδεολογική... Θα στο γυρίσω το επιχειρηματάκι και... σου, ωραίο, το. μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Είναι έτσι... Αυτό, αυτό, δεν τους σύρμουν αυτά, το, πιάνουν λες. αυτά να ξέρουν. Που ξέρω, που, ναι, που ξέρω, ναι ναι. ναι, ναι, θα στο γυρίσω. Για γυρίσω. Γιατί το. βεβαίως και ακούω που κατηγορείς τον Αλέξη τον Τσίπρα ναι. ότι λέει τα ίδια με τον Σαμαρά. Από την ίδια φετηρία τα λένε. Ναι, ναι, από την ίδια ακριβώς Από, από το, το Φτάρουνε στην κορυφή, μάλλον στον πάτο Φτάνουνε στον πάτο Από το πάση θυσία με στην Ευρώπη, ίδια φετηρία είναι ίδια στρατηγική είναι Στη, στα, Χοντρικά είναι η ίδια στρατηγική Φαντάζομαι ο Τσίπρας λέει πολλές φορές Και τη λέξη ε, πάμε ναι. Φαντάζομαι ναι, ναι, ναι. Τη λέει Τι Το, το είναι. είναι Το λέει ο και ο λέξη Ευρώπη. Είπα εγώ ένα επιχείρημα Ε, το το πήρε και το κάνει λάστιχο. Πολλά ίδια. μπορούμε Αν τα βάλουμε κάτω, Να. θα βρούμε πολλέ ομοιότητε. Αυτή η προβοκάσια. Πια... Ωραία, ωραία. Θα πω, είναι διαφορετική. Εντελώ Ακούγεται ωραία. καλύτερο αυτό. Ακούγεται, μα είναι Ωραία, αλήθεια. εντάξει, α μείνουμε σε αυτό. Από τι δύο παλαβωμάρε, διαλέγετε ποια θέλετε. Και ναι, μα λένε εμά αυτό. Ο Μπάμπη που κάθε πρωί και κάθε βράδυ λέει μπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ που έγινε συνετό. Και άλλε γραφίδε και φωνέ δημοσιογραφικέ που λένε ότι κάνει στροφή προ τη σύνεση. Τι είναι αυτά, σε Τι κλίβανο μπαίνουν μετά. μετά από αυτά δεν που ζέω. Δεν ζέω, δεν ζέω τη ζωή του. Δεν ζέω, καθόλου γιατί ε, δίνουν τα συγχαρητήρια εκεί που βλέπουν ότι πρέπει να τα δώσουν. Άστο τώρα. Ολόκληρε τέτοιε συζητήσει. Πάντω θα έχουμε εκλογέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πώ να νιώθει που όλοι αυτοί είναι υπέρ του τώρα πια. Μια χαρά. Ε. Δεν πρόκειται να κυβερνήσει κανεί. Σε ευρωπαϊκή χώρα, με αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αν όλοι αυτοί δεν λένε μπράβο και καλά έκανε και δεν έχει και δέκα επιχειρηματίε. Γιατί τα γυρνάνε τα μπάμπιδε σε λίγο τα μάστιγα. Κυβέρνηση... Το βήμα ήδη έχει αρχίσει λίγο κάτι οικονομικό. Μετά να την αποχώρηση, ψυχάρη. <laughs> από τη Νέα Δημοκρατία. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση σε οικονομία επιχειρηματιών να κυβερνήσει κάποιο χωρί επιχειρηματίε. Αυτό δεν δε γίνεται. Εκτός αν δεν έχεις οικονομία επιχειρηματίων, οπότε εκεί το βλέπουμε. Αλλά όσο είναι η, επιχειρημα... η οικονομία τραπεζών, θέλει τράπεζες για να κινηθεί και επιχειρηματίες έτσι όπως ξέρουμε με κίνητρα προς τις επιχειρήσεις δεν μπορεί κανείς να κυβερνήσει αλλιώ. Δεν πάνε να έρθει ο Λένιν. Βάλε το Λένιν πρωθυπουργό. Δεν πρόκειται, δεν τα καταφέρνεις, δεν γίνεται. Το οπότε, ναι ρε παιδί μου, σου λέω έναν ακραίο σου πω Αυτό είναι πακέτο, δεν ξεκινάει από του Ιδρύτε. Έχουμε ακραίου. Θέλω από... να διαλέξουμε, έχουμε ακραίου. Το λένε, ναι, έπρεπε. Ναι, ήθελα να υπερβάλλω. Έχει ο Σαμαρά πολλού. <laughs> Αν θέλει να διαλέξουμε έναν ακραίο. Ε, όχι από αυτή την πλευρά. Από την άλλη πλευρά. Κρέους. Ε, την Έχει άλλη και άλλη, άλλη πλευρά ακραίου. Το θέμα Ρωμανού υπάρχει στην επικαιρότητα και είναι ε, η είδηση το ότι υπάρχει το θέμα Ρωμανού. Αυτό είναι στα θετικά των ημερών, νομίζω. Η ελληνική κοινωνία, έτσι όπω μπορεί να εκφραστεί με του τρόπου σε αδρέ γραμμέ από φορεί διάφορου, από τι υπάρχει στον αφρό, ανάγκασε. Όλο αυτό το, το αίτημα υπέρ Ρωμανού και ετοιμάτων Ρωμανού, ακόμη και τα συστημικά που λέμε μέσα ενημέρωση να δούνε τι γίνεται. Αυτό να παρακολουθούμε τον τρόπο Είναι λίγο βέβαια, το ότι ασχολούνται τα συστημικά με το ε, Ρωμανό. Ε, είχαν όλοι τα μπάχαλα που έγιναν προχθές το βράδυ στην Αθήνα. Δεν έδειξαν την πολύ μεγάλη πορεία, παρά ελάχιστα λεπτά. Και το συνέδεσαν γιατί έχει σημασία πω με τα αιτήματα του Ρωμανού ότι ο Ρωμανό άρα μπάχαλο, άρα άρα. Δηλαδή οι συνειρμοί και έτσι όπως δομούνται τα βίντεο. Υπό σε τρει περιπτώσει καλύτερα να μην ασχοληθούν με τα Νομίζω δεν πιάνουν όμω στον πολύ κόσμο. Δεν πιάνουν. Πιάνουν σε κάποιου ηλικιωμένου που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Είμαστε τόσο πια έμπειροι και παρκεί οι Έλληνε πολίτε από τέτοιου τύπου βυσοδομήσει που νομίζω δεν πιάνουν όλα αυτά. Το θέμα όμω και μόνο ότι υπάρχει και έχει αγκαλιαστεί από διάφορου ανθρώπου και την έκθεση που έχει πάρει ε, είναι είδηση από μόνο του. Να. Και να σου πω: Είναι η καλή Ελλάδα. Αυτό για μένα είναι η καλή Ελλάδα. Γιατί μερικέ φορέ λένε εδώ: Όλα μαύρα τα βλέπουμε. Αυτό εγώ. Τε μια Ελλάδα τέτοια. Αλληλεγγύη, ακόμη και αν διαφωνεί σε βασικά πράγματα, ευαισθησία. Καλή Ελλάδα ήταν και οι σκηνέ την προηγούμενη εβδομάδα. Οι εικόνε από την Ιερά Πέτρα με το πλοίο με του 590 πώ ήταν πρόσφυγε που προσέγγισε εκεί στο λιμάνι και έβλεπες μια οργανωμένη Ελλάδα ήταν στρατός οι φρεγάτες πιο έξω, λιμενικοί, πυροσβέστες πέρναν αγκαλιά τα παιδάκια, υπάρχουν ωραίε φωτογραφίες τα πήγαιναν στο γυμναστήριο να τους βάλουν στα κρεβάτια δηλαδή μια οργανωμένη χώρα της φιλοξενίας απέναντι στο δράμα ανθρώπων που έρχονται από τον πόλεμο χωρίς να ξέρουν τι θα γίνει αυτό είναι η Ελλάδα που ήτανε Και η Ελλάδα που θέλουμε. Με όλες μέχρι τις που είναι στο μας. Σύνταγμα όλοι αυτοί. Ε, εντάξει, μέχρι τώρα, στο σύνταγμα, πέρα, κύριε, κύριε, η Ελλάδα που έχουμε. Κάπου υπάρχει η κυβέρνηση Σαμαρά. Ναι. Κάπου θα βρουν μπροστά του, όπω τη βρίσκουν πολλοί Έλληνε, θα βρουν και αυτή την κυβέρνηση Σαμαρά με τα, τα, του απάνθρωπου που την αποτελούν και σε κάθε θέμα δικαιώματο ορθώνουν μπροστά ένα φραγμό. Βέβαια, υπάρχει μια συνέπεια, το θέμα υπάρχει μια συνέπεια στην κυβέρνηση Σαμαρά σχέση με τη στάση των Ρωμανών. Όπου εντάξει, θε να μορφωθεί. Α ζητούσε κάτι άλλο να μορφωθεί. Ναι. Έχει μια επικινδυνότητα αυτό Το καταλαβαίνω στο αυτοί. Twitter. Τι, τι θε τη μόρφωση, οι τέχνε έχουν μέλλον. <laughs> τι τι θε, ρομανέ θα μπορούσε να βγει ένα υπουργό ή, ή τα βίσματα έχουν μέλλον. Τον Άδονη, τον έχω σίγουρο προ, προχώρησε. Τι θέλει να τα χαρτιά τώρα τα, τα κορνιζάρι και να τα έχεις, δεν έχουν εννοεί. Αν που Μπορεί να παραμορφωθεί, να γίνει σαν τα άδουνικη και τέτοια και να, να δούμε αυτό το αποτέλεσμα μετά. <laughs> ναι. Το θέμα πάντως έχει <laughs> πάρει. Έχει διάσταση. ένα κίνδυνο η μόρφωση Έρω, πάντα. Ναι, ναι, ναι. Ε, ε, ε, αυτό τον κίνδυνο το φοβούνται. Η φοβούν. μόρφωση αυτή καθεαυτή. Όχι. Ομορφωμένο έχει να γίνει. Ο Ομορφωμένο, ναι. Αν είναι και τέτοιου τύπου μορφωμένο. Το θέμα αρμανού έχει πάρει και ευρωπαϊκέ διαστάσει. Θα ακούσουμε ένα σποτάκι ε, που παίζεται στη Βαρκελόνη που καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύη. Είναι στα Ισπανικά, αλλά θα καταλάβετε. Koncentracja en solidaridad con el preso anarquista Nikos Romanos en huelga de hambre desde el 10 de noviembre este viernes 5 de diciembre a las 730 en la plaza revolución de graciacia os dejamos unas palabras del propio Nikos Romanos de no, tu mina a avrio, Μήπω να πάμε στη Βαρκελόνη για το συλλαλητήριο. Είναι μια φορμή. <laughs> έπρεπε να πάμε. <laughs> και έπρεπε αυτό. να στήριξουμε. Αφού έχουμε πάρει σβάρνα Πώς όλα σταθμός, τα. Τι κάνεις, σταθμός, Τα κόκκινα στήριε. και τα μαύρα συλλαλητήρια πάμε και εκεί. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε και εκεί. Έχει χαλάσει και εσύ, ρε παιδί μου. Τραματώ, δεν έχω χαλάσει. Ισάει, εγώ είμαι συνεπή. Είσαι εκτό γραμμικό. Είμαι κανένα άνθρωπο. Είμαι συνεπή. Είμαι αυτό που πρέπει. Αλληλεγγύη. Σε ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά στι μέρε μα, είναι κορυφαίο θέμα. Τα ακούν αυτά οι κνήτε, βγάζουν φλίκτενε. Δεν ακούει κανεί, δεν, κανείς... δεν βγάζει κανεί. Ούτε καν τα ακούν αυτά. τα ακούνε και δεν βγάζει κανεί φλίκτενε. Δεν υπάρχει περίπτωση σε ανθρώπινο δικαίωμα που στι μέρε μα είναι πολύ έντονο. Όπω και σε όλα τα υπόλοιπα, με τι διαφωνίε που έχουμε για τη στάση και την ιδεολογική τοποθέτηση του Ρωμανού. Και με τον πατέρα, ότι δύο φορέ που έχουμε μιλήσει εδώ, έχει ψηλό. Αλλά δεν έχει, δεν έχει νόημα αυτό. Σε αυτή τη φάση δεν έχει. Νόημα η πρόταξη των διαφορών, των ιδεολογικών, ξέρω εγώ, πολιτικών. Ε, είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. Υπάρχουν στιγμές που υπάρχουν και διαφορές, δεν τις ξεχνάς, δεν τις... Λοιπόν, σε, σε αυτήν αυτή την φάση που έχουμε το Σαμαράπ που... Με όλους τους συνεργαζόμενους, φάση, τα συνεργαζόμεν, Τα φάση φάση ήδη, ήδη, ναι, ναι, ε, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. δεν είναι ώρα... Για τα ιδεολογικά μα. Όχι, Βλυκάρη. Υπάρχουν, υπάρχουν όρια παντού. Ναι, <laughs> υπάρχουν <laughs> όρια παντού. Μήπω δεν είναι ώρα, κύριε Κυρίσκη, και είναι προτεραιότητα να φύγει ο Σαμαράς Δεν κατάλαβε. Ο Σαμαρά να φύγει. Α. Δεν λέει κάτι. Να φύγει. Να έπρεπε να έχει φύγει ο Έχει φύγει ο Σαμαράς Ο Σαμαράς έχει όλα αυτά που κάνει επιθανά τη σπασμή. Προσπάθειες να το δείξει και θα πάμε στι εκλογέ. Ότι εγώ συγκρούστηκα με την Τρόικα. Δηλαδή, μεγαλύτερο ανέκδοτο στον πλανήτη δεν υπάρχει. Τα ιδεολογικά δεν υποχωρούν. Ναι, απλά υπάρχουν, επειδή στα δύο μέτρα και στα δύο υπάρχουν, εδώ τον δεν είναι ώρα. Ενώ τι είναι ώρα. Είμαι των δύο, δύο, δύο μέτρων. Δεν είμαι εγώ αντικειμενικό πουθενά. Στο ερώτημα, πολλοί θέτουν αν ήταν χρυσαυγητή αυτό και ήθελε να σπουδάσει, Ε, δεν θα κάναμε το ίδιο, συγγνώμη. Καλά. Καταρχήν δεν θα ήθελα να θα σπουδάσει ο χρυσαυγητή. Όχι, δεν με νοιάζει τι θα κάνει το παλικάρι, όποιο είναι ήταν. Αλλά δεν θα κάναμε όλο αυτό το σαματά. Έχουμε κριτήριο. Παντού είναι το κριτήριο και αυτή είναι η διαφορά από τον ότι. Αυτή την εποχή υπάρχουν λεπτές αποχρώσεις σε όλες τις καταστάσεις. Δεν είναι όπως παλιά ψηλοάσπρο, ψηλομαύρο. Εδώ έχει αποχρώσεις του μαύρου, του άσπρου, του γκρι, δεκάδες υπάρχουν. Κατά περίπτωση θα κρίνουμε, θα τοποθετούμαστε και θα... Και είναι, είναι και θέμα καρδιάς. Εδώ χωρίς να το σκεφτούμε. Ο ρομανός βγαίνει έτσι. Δεν έχει σκέψη. Θες λόγω Γρηγορόπουλου. Θες επειδή τον πλάκωσαν στο ξύλο με τα φωτοσόπ και όλα τα υπόλοιπα. Θες επειδή είχε το Καλάζινικοφ δεν το χρησιμοποίησε. Θες, θες, χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα πακέτο, είναι η στιγμή που γίνεται. Όλα μαζί. Να. Οπότε δεν αλλά τα υπέρ των σταθμών των δύο και των 102 είμαστε επίσης να φύγει ο Σαμαράς. Ε, εγώ συμφωνώ προς όλο αυτό που λένε και οι φίλοι Σιριζέ και τα λοιπά αλλά εμείς να φύγει και το πλαίσιο Σαμαρά. Γιατί αν δεν φύγει το πλαίσιο σαμαρά, θα έχουμε έναν άλλο σαμαράτσι που μα έχει να λέγεται Σαμαρά. Βιαστικοί είμαστε νομίζω. Όχι, να γίνουν όλα μαζί. Δεν είμαστε βιαστικοί. Το ακριβώ αυτό. Βήμα-βήμα το... μάλλον. Θα γίνει όχι, ή όχι, δεν θα όχι. γίνει. Είμαστε έμπειροι. Είμαστε πια έμπειροι. Νομίζω όλοι είμαστε έμπειροι. Και αυτοί που λένε, ξέρουν. Γιατί όταν λέει να δούμε τον Τζίπρα και βλέπουμε. Είμαστε στη φάση που θα έπρεπε να θέλουμε έναν ηγέτη που δεν θα λέγαμε να τον δούμε και βλέπουμε. Έπρεπε να ήταν έτοιμο ο ηγέτη μαζί με το λαό του να πάει να κάνει κάτι. Όχι βλέπουμε όταν ακού. Να δούμε και βλέπουμε. Έχει στραβώσει από την αρχή. Γιατί εκεί είναι ψήγμα τι ψήγμα. Τόνος αμφισβήτησης εμπεριέχεται μέσα εκεί. Θα μου πει τι άλλο να κάνουμε. Συμφωνώ γιατί το άλλο είναι δύσκολο. Θέλει κότσια, κόπο... Να βγούμε από τη βόλη, αλλά, αλλά που βγαίνουμε από τη βόλη. Όταν είσαι στον ένα βούρκο, λε να βγω από αυτόν. Αν θα πέσω σε άλλο, είναι άλλο θέμα. Μπορεί να πέσω σε ένα λεπτό, αλλά να βγούμε από αυτόν. Το ενδεχόμενο μη βούρκου στο επόμενο βήμα. Υπάρχει το ενδεχόμενο μη Α, βούρκου. Α, μάλιστα. Ότι δε, είναι. Γιατί έτοιμη, το ότι είναι. Όχι, στο μυαλό να σου. το βάλω στο δικό μου. Πρέπει Λέω, να βλέπει πολλά πώς. μυαλά. Είναι Εντάξει. έτοιμα τα πολλά μυαλά για να μπει το ενδεχόμενο μη βούρκου. Εντάξει, ότι είναι έτοιμα. Αυτό είναι. Αυτά είναι, είναι η ώρα, μάλλον, για το λιγότερο βούρκο. Ναι, θα βγει, θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα αυτό βγει λέω. Είναι για το λιγότερο. Κάθε φούρκο. μέρα που περνάει, στον μη βουρκό δεν είναι ώρα. Αγκαλιάζει την αυτοδυναμία. Όσο σαμαρά αργεί. Αν τη είχε κάνει τι εκλογέ του Σεπτέμβρη. Καλά, αγκαλιάζει. Έχει γρηγορόπλο μεθαύριο, δεν είναι μακριά τα προβοκά, προβοκάτσια. Ναι, α, θα, δούμε, θα δούμε τι ναι, θα γίνει. Ναι. Εκεί μιλάμε τώρα από τώρα πέντε μέρε πριν τι ακριβώ θα γίνει. Το καλό είναι στι συγκεντρώσει. Πολλοί κόσμοι θέλει να πάει και καλά θα κάνει να πάει να δείξει ότι θυμάται και ότι δεν θέλει τέτοιου τύπου. Περιστατικά γιατί από εκεί ξεκίνησαν πολλά από αυτά που ζούμε και σήμερα και όλος αυτός ο αυταρχισμός είτε είναι επίπεδου αυταρχικού μπάτσου κορκονέα είτε είναι υπουργού δικαιοσύνη Αθανασίου που βγαίνει και λέει Ε, φοβερά πράγματα είτε πρόκειται για το σύμφωνο συμβίωση, είτε πρόκειται για τον Ρωμανό είτε πρόκειται για άλλε καταστάσεις αυτοί όλοι τώρα δείχνουν μια εικόνα ότι ένα κράτος, αυτό το κράτος φοβάται ένα παιδί ότι θα πάρει άδειες ένας 21 ετών μην το λέμε και παιδί ε, ότι θα πάρει άδειε και, και θα φάστε. βγει και θα το σκάσει ναι. και επειδή δεν μπορεί να λειτουργήσει οποιοδήποτε άλλο σύστημα ώστε και τις σπουδές του να κάνει και Τα δικαιώματά του να τα έχει και όλο το πακέτο και, και να με μην... το σκάσει Ναι, επειδή δεν μπορεί να κάνει αυτό, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί. Χωρί να συνειδητοποιεί αυτό το κράτο, ότι στην προσπάθεια του να μην του φύγει ένα τρομοκράτη, όπω τον αποκαλεί και τον θεωρεί, δημιουργούνται 30 αυτή τη στιγμή τρομοκράτε. Αυτό βέβαια που προτείνει ο Θανασίου, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο με τι τηλεδιασκέψεις και όλα αυτά. Εκτό από καρακίνη. Πρέπει και το προτίνε. Αλλά εκτό από αυτό. Ε, είναι πιο επικίνδυνο γιατί αν ξεκινήσει κάτι τέτοιο, δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει με τηλεδιάσκεψη να γίνει οτιδήποτε. Άκου, όλα. Δηλαδή, όλα. όχι μόνο η φίτηση. Θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, γίνει με τηλεδιάσκεψη μια συνάντηση τη οικογένεια με το φυλακισμένο. Όλα, όλα. Δηλαδή, οτιδήποτε θα γίνει. Θα βάλουμε την τηλεδιασκε... τη τηλεδιάσκεψη στη ζωή μα. Το δικαστήριο μετά θα γίνεται με τη τηλεδιάσκεψη. Οι θα χάνετε το σήμα και δεν θα λέξει τη λογική. Με like. Δεν οι είναι οι μακριά η μέρα που θα πατάμε like και θα βγάζουμε τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Ναι. Δεν Dislike. Με dislike θα το μαζεύουμε. διαφώνω. Τελικά το παίρνω πίσω. Το παίρνω μια φωτογραφία Σκάλωσα και εγώ τη Ναι, όλα αυτά. unfollow, με τέτοια θα κάνουμε. Unfollow, Αλέξη, unfollow. Δεν συμφωνώ με αυτό το σχέδιο, sorry. Κάναν φόλου έναν υπουργό. Διαδώστε. διαδώστε, διαδώστε. <laughs> Πέφτει η κυβέρνηση. Διαδώστε. Να ρίξουμε την κυβέρνηση. Πρώτη φορά αριστερά. Διαδώστε. διαδώστε. διαδώστε. Ωραία, έτσι θα γίνουν από εδώ και πέρα. προς τα εκεί Οι Τέτοιε δημοκρατίε, τέτοιε μεθόδου και φόρμουλε θα έχουν. Τελικά να μάρουμε... η, η Τρόικα επιβάλλεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώ. Διαδώστε. <laughs> <laughs> <laughs> κόβονται οι <η> μισοί. <laughs> διαδώστε. διαδώστε. Η μισή Και οι <laughs> <η> μισοί μπορεί <laughs> να, κόβουν. <laughs> <laughs> να κόβουν. Κόβονται οι μισοί. Διαδώστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει και σε λίγο είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια. Ήρθα και ταξιτούγεννα και η Πρωτοχρονιά έρχεται. Ναι, να κάνουμε ένα μικρό δώρο κι εμεί. Τι θα κάνουμε, Άνδωρο θα κάνουμε. Ναι, διότι, είχαμε προγούμενη... διότι έχουμε ανάπτυξη και πλεόνασμα. Αυτό τα, τα, τα είχαμε και πέρυσι. Ε, ναι, ε, δεν ε... άλλαξε τίποτα. Α, όχι. Τι άλλαξε που έχουμε ε, ανάπτυξη και πλεόνασμα. Μόνο ο Σαμαρά έχει εμπλουτίσει του λόγου του και κάνουμε καλύτερα μοντάζ με τι λέξει ανάπτυξη και πλεόνασμα. Ενώ μέχρι πριν ένα χρόνο δεν κάναμε δεν ούτε αυτό. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή. Και ίσω να χαίρονται κάποιοι απ' έξω, στο εξωτερικό. που... Ούτε ένστολοι δεν πήραν πια αυτό το πλέον εκδοτικό. δεν το πήρε Τίποτα, τίποτα. Ε, είναι μόνο για του λογογράφου αυτά. Αυτά απασχολούν του κειμενογράφου, λογογράφου του Σαμάρα. Κανέναν. Και είμαστε εδώ που ψηρίζουμε τι λέξει. Το ντοκιμαντέρ Παλικάρι, ο Λουί Τίκα και η σφαγή του Λάντλου. Σα έχουμε πει γι' αυτό. Το έχει κάνει. Η Λαμπερνή Θωμά με τον Νίκο Βεντούρα, σκηνοθεσία του Νίκου Βεντούρα και σενάριο τη Λαμπενή Θωμά που είναι και ο συνάδελφό μα πολύ καλή, έχει πάρει κάτι βραβεία και τα λοιπά. Πέζεται στην Αλκιονίδα από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά παίζεται αυτή μέχρι την άλλη πέμπτη, αλλά και στο Τιτάνια. Κυματογράφω, τι θα μισθοκλαίου. Οπότε, οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211 208 20 θα μπορείτε να πάτε με το τέρι σα να το δείτε μέχρι την άλλη 5 Είτε στο Τιτάνια είτε στο. Στην Αλκιονίδα εν είναι ένας Έλληνα στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ηλίας Παντιδάκης, Louis Τίκας έτσι τον έλεγαν στην Αμερική και στα γεγονότα που συνέβησαν τότε με την απεργία των, που ήταν, πέστος, των ανθρακορίχων. Η εταιρεία Rockefeller, Ροκ, ισχυρή οικογένεια ακόμα νομίζω της Αμερικής, Είχε βάλει εκεί του δικού τη, όπω γίνεται πάντα σε τέτοιε περιπτώσει. Είχαν σκοτώσει τον Louis Tickam και ε, είχαν γίνει επεισόδια στο, στη Νότια Καρολίνα, στο Λάντλου της νότια, του Νότιου Κολοράντο. Οπότε όλο αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έγινε 100 χρόνια πριν, αλλά ακουμπάει και σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Το έκαναν ντοκιμαντέρ τα παιδιά. Μπορείτε να το δείτε ε, όσοι θέλετε ακόμη, όσοι δεν κερδίσετε εδώ τώρα, δεν είστε. Γρήγορη, έτσι κι αλλιώς προβάλλεται στην Αλκιονίδα που άνοιξε προσφάτως και στον Τιτάνια που τον κινηματογράφο που δείχνει πολύ ωραίες ταινίες στη Θεμιστοκλέου στο κέντρο της Αθήνας στο 218-200 η Ρεσβάνη πάρτε να δούμε ποιοι είστε οι πέντε τυχαίροι μάλλον γρήγοροι οι πέντε πρώτοι κατά τα άλλα προχωράει η ανάπτυξη και να ξέρεις πάλι. ότι ναι, ναι, πάλι μάλλον τώρα δεν έχει... έχει προχωρήσει αρκετά. Όχι, όχι, τώρα για την ακρίβεια, κυλάει ή τσουλάει. Δεν το λέω. Τσουλάει. Δεν το λέω. Τσουλάει το, το... το λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός. Α, Αυτή εδώ η κυβέρνηση επιδιώκει ακριβώ το αντίθετο, φίλε και φίλοι. Να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα το πρόγραμμα και να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Και γιατί βιαζόμαστε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Τη μεταρρυθμίσει είναι σαν το ποδήλατο. Αν δεν προχωράνε, πέφτουν. Οι μεταρρυθμίσεις είναι σαν το ποδήλατο. Έχει να γίνει μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κάνα χρόνο. Τι έγινε. Ο ναι. Γιώργος βάζει την αλυσίδα. Μάλλος, έχει κινήσει. Ναι. Ε, ε, ωραίες αυτές οι προσπάθειες του κειμενογράφου του Σαμαρά παρά την όποια... Μα Ρουτζου... δεν τα γράφουν μόνοι δεν έχουν άποψη. Την όποια κατάθλιψη ό, υπάρχει ό, στο δωμαξύλιο. Ό,τι τους λένε ξέρουν... είναι πια. Όχι. Καταστροφή. Όταν έχει σημασία τι έχεις να πεις. Αν έχει να πει κάτι πολύ καλό που το πιστεύει, γράφει, σου φεύγει νερό το κείμενο και ο λόγο και όλα τα υπόλοιπα. Αν πρέπει να υποστηρίξει βλακίε, σκέφτεσαι και βλακίες Δεν σε στεναχωρεί που έχει χαθεί ο Μουρούτ από τα πράγματα. Αυτό είναι μεγάλη απώλεια, όντω. Αυτό είναι μια Δεν μεγάλη. από εδώ και από εκεί. Κοίτα, τουφιγγε ο Μπαλτάκο, κάνει τι ρίζε. Τι ρίζε. Οπότε, όπω λέγονται οι, οι οπαδοί του κόμματο. Ριζαυγίτε. Ριζαυγίτε. Φεύγει ο Μπαλτάκο. Φεύγει και ο Μουρούτ και έχει χαθεί. Τι γίνεται. Να η αιτία. Ένα τρύσσεμβο του έχει μείνει και ένα σταμάτης Ο σταμάτη φιλαγκαλιάζεται με την κουντουρά. Τα είδα. Εγώ θέλω να τα καταγγείλω αυτά. Τα είδα, όλοι τα είδα. Συγγνώμη, το λένε σαν και αυτά. Βλέπει την κουντουρά. Δεν θα να την αγκαλιάσει. Ό,τι και να πιστεύεις <laughs> Χε <Χέστηκες. laughs> Δεν θα πας να την αγκαλιάσει, <laughs> να την παλαμουτεύει, να κάνει κάτι. Ο Σταμάτη θα κάνει όλα ο αυτά. Όχι, ωραία. Μια... Γιατί το βλέπει το Σταμάτη για κανονικό, έτσι όπω το βλέπει. <laughs> Δεν, Δεν βλέπει <laughs> την κρυμμένη ανομαλία, δίπλα, την ανομαλία σαμαρά, στο ποδήλατο. Τα σταμάτά δίπλα και νορμάλ να πα, μέσα στο μαξί μου, Είναι αυτό, αυτό, αυτό το δίθεν κανονικό και έχει την κρυμμένη, την, την υποβόσκουσα την ανομαλία. Λοιπόν, κάτσε να μείνουν στο ποδήλατο, <laughs> το Σταμάτη και του υπόλοιπου. Γιατί το συνέχισε ο Πρωθυπουργό. Δεν έμεινε μόνο εκεί, ε, είπε κι άλλα για το ποδήλατο. Για να προχωρήσουμε τι μεταρρυθμίσει, χρειαζόμαστε το ποδήλατο που ήδη ξεκίνησε στην Ελλάδα. Και μάλιστα ξεκίνησε στην Ελλάδα τη στιγμή που συνολικά στην Ευρώπη επιδρα... επιβραδύνεται το ποδήλατο. Άρα όλα είναι θέμα ποδηλάτου. Και η ζωή. Άνθρωπος. Ακόμα και, και ζωή. η ζωή. Η ζωή ήταν έτσι κι αλλιώ. Τα είπε ο άνθρωπο και τα είπε. Μια χαρά και καθαρά. Έχεις κι άλλο? Ναι, έχω ένα μήνυμα εδώ. Γιατί θέλω έχω και εγώ ένα μήνυμα και έχω και μια φιέρωση μου ζητάνε από το Twitter ναι. και θα κάνω μια εξαίρεση ενώ συνήθω δεν βάζω Twitter και oh, Facebook. -κες. Το Twitter του δίνουμε μια προτεραιότητα. Αλλά είναι ίδρυμα, είναι ίδρυμα το Twitter. Είναι ίδρυμα. Οπότε έχουν <laughs> ανάγκη όλοι αυτοί που είναι εκεί. Η Μαρίνα Οπότε... Ινσόμνια μου παραγγέλνει, επειδή σημαίνει για Βαρβάρα, αγαπημένο μου αποστόλη Twitter εκεί για την Παρασκευή τη Βαρβάρα. Βαρβάρα. Θα τη βάλω λόγω γιορτή, δεν γίνεται. Βάλει και αυτό το ηχητικό όμω που τώρα εδώ, ώστε ποιο? να υποστηριχτείτε αύριο για την Παρασκευή. Θα βάλω και το. Λοιπόν, η Μαρίνα Ινσόμνια αφιερώνει την Βαρβάρα. Από το Twitter. πάλι. Η Μαρίνα Ινσόμνια από το Twitter ζητά αφιέρωση την Βαρβάρα. Ωραία. Αυτό θα παίξει, τέλος, τάξη. Μαρενάκη, θα... πάρει κανένα τηλέφωνο να τελειώνει. <laughs> Με τα Twitter και αυτά δεν κάνουμε ζωή. Λοιπόν, ένα έχω να σου πω. Ο Αθανασίου ξαναμίλησε. Ο Υπουργός. Άλλη. Ο νέα, τι για τι ποιο χειρότερο είπε. Ά, μπράβο. Τι χειρότερο είπε, άκου. Εξάλλου, τώρα για το τελευταίο που είπατε για τον Χριστοφοράκο, ότι είπε ότι έδινε χρήματα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει κύριε κονδογιέ. μια βασική αρχή του ποινικού δικαιώ που δείξατε ότι η θέση του είναι ιερή και μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά δεν απαιδείσει ποτέ ότι έδωσε χρήματα στη Νέα Δημοκρατία Αλλά δεν απαιδείσει ποτέ ότι έδωσε χρήματα στη Νέα Δημοκρατία Κατάλαβες? Άρα δεν έδωσε <laughs> Άρα είναι αθώος. Άρα αθώος Και θέλει. γιατί είναι στα ξένα. Και γιατί δεν έρχεται εδώ στη χώρα. Έχει μας. την κατάσταση στη χώρα, τι να κάνει εδώ πέρα. Μετανάστη. Μετανάστη. Σε λίγο θα παίρνει είναι τηλέφωνο. Από αυτούς. Θα σε παίρνει τηλέφωνο, κ. Κλέικεν. ήμουν στο Βερολίνο. Ναι, ναι. <laughs> στο Μόναχο. Πού είναι. Το, άκου τη είπε ο Αθανασίου, έτσι. Ότι δεν έχουμε αποδείξει. Mm. Ναι, καθαρό. Ότι όλα αυτά γίνονται με αποδείξει. Yeah. Ότι το πώ έφυγε δεν είναι απόδειξη. Το η εταιρεία ότι βγήκαν στη Γερμανία αποδείξει, αλλά φρέναραν στα σύνορα τη Ελλάδα οι αποδείξει δεν είναι απόδειξη. Ότι αυτός ο υπουργός... αυτός ο υπουργός... Αυτό ο υπουργό. Ακόμα το ευρωπαϊκό δίκαιο, αυτά δεν τα πιάνει να... Αν η χώρα θα κόλλαγε στην Αφρική. Αυτό ο υπουργό που θέλει να λανσάρεται και σοβαρό και διοικεί όλου μα. Κρίνει τη φάτσα. Μας. Πάλι λάθο κάνει. Όχι, όχι, δεν κρίνω με τη φάτσα ποτέ. Mm. Και διοικεί τη χώρα, τη χώρα και όλου μα. Επικαλείται αυτό ω επιχείρημα. Δηλαδή το ότι μα λέει ότι δεν αποδείχθηκε κάτι και νομίζετε ότι όλοι εμεί το πιστεύουμε. Ο ίδιο για να, ε, να, να σπρώξει τι ευθύνε αλλού, είπε την λύση, βρήκε την εύκολη λύση για τον Ρωμανό. Πέφτει από τα σύννεφα. Ρε παιδί μου, για το Χριστόφοράκο, επειδή είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, ετοιμάζει μια καλύτερη απάντηση. Θέλω για άλλη μια φορά να, να απαιτήσουμε σεβασμό στο ψέμα. Όταν λένε ψέμα, να λένε ένα ωραίο ψέμα και να το λένε με τρόπο που δεν μα προσβάλλει. Εμένα δεν με νοιάζουν αυτά. Εμένα με Ο κυριάρχη, η πολιτική χρέωσε. Ένα τηλεφωνικό κέντρο είχε πάρει ο Κυριάκο. Είχε πάρει και κάτι στι συσκευέ. Τα είχε πει και έκανε με την ίδια τη Σήμεν διακανονισμό όπω κάνουν όλοι. Θυμάμαι τότε που βγάλανε τα τελέχωση. Τώρα διάφορα. τι έγινε. Χαλάσαν <σχαλά> οι <σχαλά> σχέσει με τον Χωράκο. Μιλάει καμιά <σχαλά> φορά στο τηλέφωνο. Τι γίνεται. <σχαλά> Στην εξόρια. Γιατί που είναι... σε αποξενωθήκαμε. Τελείω δηλαδή βλέπουμε αυτά. Εγώ θυμάμαι. Τότε αμαρά. Είχε βγει και ένα κατάλογο του Άκη Τσοκατζόπουλου που ψώνιζε Σήμεν προϊόντα και αυτό. Την αποβραστήρα και τον αποχημωτή. Ναι. Που τα έχει πάρει σε καλή τιμή. Αυγοβραστήρα, που θέλει είσαι... ξαφνικά 12 ευρώ ταυτόχρονα μου, το να σπορ. βράσουν. είσαι ο Τσοχατζόπουλο και παρελάβουν από το γραφείο σου κάτι δισεκατομμύρια σε δραχμέ ή εκατομμύρια σε ευρώ. Έχει μάθει, μιλά μόνο για αυτά. Οπότε όταν μιλάς επί κανένα δύο μήνε για αυτά, ε, ε, το λένε στάτου. Δεν, δεν, δεν μπορεί τώρα. Και είχε κάνει ένα αίτημα, είχε ένα χαρτί που έλεγε Έναν αυγοβραστήρα, ξέρω εγώ, 40 ευρώ. Ξεφτύλα. Μπαίνει στη λογική, φτιάχνει σπίτι στη Διονυ Έχεις μια ζωή, κάνεις γάμους στον Άγιο Στέφανο στο Παρίσι και ασχολείσαι με τον Αυγοβραστήρα της Ζήμανσης. Δεν βγαίνουν παιδί μου. Δεν είναι, δεν δηλαδή βγαίνουμε. θέλω να πω. Και τα σκάνδαλά μας έχουμε απαιτήσει και τα σκάνδαλα και αυτοί που εμπλέκονται δεν είναι, είναι μπράβο, να είναι φινετσάτα. Αυτό πάσχει, από αυτό πάσχει η χώρα. Ε, τώρα θα γύφτη, Τώρα, σε όλα. Σε όλα. Αυτό, τώρα θα πει καλεστώ την εξωτερική εμφάνιση. Εδέ του. <laughs> <laughs> Σου μοιάζουν αυτοί οι φιλετσάτοι. Εδέ του στην ημεσία. Με τα κορδόνια όμω η Βίκη Σταμάτη που θέλει να φτιάξει εκεί το, το σαλόνι. που χιλιάδε το κορδόνι τη κουρτίνα ενέργεια. Ναι, αυτό. Και τη Πολυελαίου. Τρέσσα, εκεί μπράβο και κάτι. Βέβαια σκάνδαλο είναι του Άκη που ήθελε στα μάτια να βάλει τα κορδόνια εκεί πέρα. Στο Υπουργείο Παιδεία που ήθελε ο άλλο. Όχι, δεν είναι σκάνδαλο αυτό. Δεν είναι σκάνδαλο αυτό. Αυτά δεν είναι σκάνδο. Όπως επίσης πολύ ευφιώς... Που αφιώς... είχε βάλει το ριντό το, το 10.000 ευρώ ας πούμε. Στην ριντό, ριντό, ριντό. Ένα κουρ... ριντό κουρτινα, έχει μετάξει πάρει. Κουρτίνα αυτόν. Ναι, ναι, κουρτίνα, την κουρτίνα. Πολύ ευφιώς στο Twitter γράφεται με αφορμή το ρωμανό. Ότι αν είχε κλέψει 250 εκατομμύρια, επειδή πολύ σοκάρονται παιδί μου εδώ, ακροατέ, το καλάδινικο φυσικό, το ταχυδρομικό ταμείο που δεν έγινε, δεν απόπειρα ληστεία. Τέλο πάντων, και μην δούνε να κλέβετε τράπεζα. Παθαίνουν κάτι εδώ ναι, όλοι. Τέλο πάντων, τα προσπερνάμε. Δεν μπορεί να του κλέβει η τράπεζα. Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μπορεί και να μάθει. Και όχι με όπλα. Με, με, με άλλου τρόπου. Δεν άλυψη. σοκάρεται κανεί. Το θεωρεί τιμή του, πώ να πω. Από ένα γέρο αύριο. Στου ακροατέ ένα γέρο αύριο που δεν μπορεί. Αποκαλείται ότι έχει ψηφίσει ΕΠΕΝ. Ναι, ναι. Α, τόσο παλιό. <laughs> ωραία. Όταν ήταν ο Βορύδη ή όταν δεν ήταν. Όταν ήταν ο Βορύδη. Και πριν τον Μιχαλουλιάκο ή μετά. Όλα, όλα μαζί. Όλοι αυτοί οι ωραία Και σοκάρονται με τη ληστεία τη απόπειρα ληστεία του Ρωμανού ή του κάθε Ρωμανού. Και γράφουν εφιό στο Twitter. Αν ο Ρωμανό είχε κλέψει 250 εκατομμύρια από την Ενέργα και τη Χελά Πάουερ και είχε δικηγόρο το Βορύδη, δεν θα ήταν μέσα. Θα ήταν στην μήκονο και θα έκανε πάρτι. Ναι. Είναι αυτό που. γιατί αυτομάτω γίνονται οι και συγκρίσεις. δεν θα τον έμοιαζε να φοιτήσει Είναι ισοπεδωτικέ αυτέ οι συγκρίσει, ναι. Αλλά εδώ που έχουμε έρθει, βρείτε μου στη τη λογική να πιαστούμε. Δηλαδή, όταν όλο το, το πακέτο είναι τη παλαβή και μια παλαβομάρα γενικότερη και βλέπει πως συμπεριφέρονται αυτοί που έπρεπε να διδάσκουν σύνεση, η κυβέρνηση, στον Ρωμανό, στον όποιον αντιδρά από κάτω, στον συνταξιούχο, η σύνεση εκπορεύεται από την κυβέρνηση. Όταν βλέπει κι άλλο αλλοπρόσαλη αυτή. Και βυσοδομούν κανιβαλίζοντα τα πάντα, κόβουν συντάξει. Χτε ήτανε ήτανε στα Αμαία ήταν mutt. Στα Αμαία ήταν. Τα βλέπει, ήταν τα soft, ήταν τα λεπτά. Δεν έχει σημασία. Και παίρνανε ένα καροτσάκι να το τραβήξουν. Ναι. Όταν βλέπει τέτοια, και μετά, άμα πει οτιδήποτε, το λαϊκιστή είναι το λιγότερο που θα σου πούνε, είναι ότι εσεί πυροδοτείτε το κλίμα. Εμεί πυροδοτούμε το κλίμα. Και λίγα, δεν έχει γίνει τίποτα. Καταρχή... Μετά σε σχέση με αυτά που γίνονται, είμαστε στο τίποτα ακόμα. Νοικοκυρέοι, ετοιμαστείτε. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτω. Ούτε με ψήφο αλλάζουν αυτά. Είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν εξαρτάται από μένα που το λέω, ούτε από εσά που δεν το θέλετε. Κι εγώ δεν το θέλω. Είναι αυτόματο. Έχει, έχει μπει στη ράμπα απογείωση. Δεν φεύγει πια. Επίση ο Ανθρωπίνο το σταματάει πια. Υποτίθεται είναι σοφρονιστικό το ίδρυμα, θέλουν να, να το λένε. Και όχι και εκδικητικό. Όχι εκδικητικό ίδρυμα. Όχι εκδικητικό ίδρυμα. Γιατί αν κρίνεις βέβαια και από όλα υπόλοιπα. Και επικυβερνησίον Σαμαράκη, Γεωργάκη και αυτά. Όχι Μόνο σοφρονιστικό δεν είναι. Τίποτα. <laughs> όχι <laughs> μόνο. Εντάξει, δεν περνάει καν από το μυαλό τη κοινωνία. Ποιο θα κανένας. σοφρονίσει, Ποιο θα σοφρονίσει. Αυτοί θέλουν σοφρονισμό. Ναι. Αυτοί που κυβερνούν θέλουν σοφρονισμό. Ε, τώρα οι λαϊκιστή. Ναι, ωραία, ε, χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αυτοί θέλουν σοφρονισμό. Α. Πρέπει να σοφρονιστούν οι ίδιοι. Ναι. Και εκεί πρέπει να εφαρμοστούν τα Λοιπόν, οι πέντε που θα πάτε να δείτε το παλικάρι Ο Λουις Τίκας και η σφαγή του Λάντλου του Πολύ που έχει φτιάξει η λαμπρινή των Νίκο Βεντούρα είστε οι εξή. Ζαραβούτσης Δημήτρης Χριστόπουλος Θοδωρής Αντώνης Αθανάσιος Μαρία Πανακάκη και Θανάσης Μπάτσος Τελευταίος. Oh. Έτσι λέγεται. Συνάδελφο. <laughs> δεν ξέρω. Θα πάμε να δούμε πολιτισμό. Κοί <laughs> είσαι εσύ για αυτά. Τέχνη. Λοιπόν. Ερεθίσματα χρειαζόμαστε. Πώ θα βαράσετε έτσι χωρί ερεθίσμα. Ναι, ναι, ναι. Το... να χτυπήσει το... ένα ανάποδο. Όχι ανάγκη, το έχει ανάγκη το ερεθίσμα, εσύ, ναι. Λοιπόν, θα πάτε ή στο Τιτάνια ή στην Αλκιονίδα. Διαλέγετε όποτε θέλετε. Από αύριο και μετά θα δώσουμε θα είναι τα ονόματά σα και στου δύο κινηματογράφου. Είναι διπλές προσκλήσει. Δείτε τι ώρε. Μέχρι την άλλη Πέμπτη. Το <laughs> <laughs> <θύμισης> τώρα. Λοιπόν, το κλείσαμε αυτό, θα τα στείλουμε στη Λαμπρινί να τα προωθήσει. Έχω τραβήξει άγχος στο Τιτάνια. Τι άγχο. Έδινα κατεπτυχή, αγγλικά. Παλιά <laughs> φίξα <μικρός> στο Τιτάνια. <laughs> και τι, τα κατάφερε για πέρα. Τα κατάφερε. Για πέσει κάτι. Of course, <laughs> of course. I know England very best. England very best. Λοιπόν, λοιπόν. λέει εδώ ένα. Άσε τις άχλες αποστόλει, Σταύρο θα ψηφίσουμε και α μην το στηρίζουν τα μίνδια. Αυτό ναι. ήθελα ναι. να σα πω γύρω γύρω. <laughs> Αντισυστημικό. Και λέει άλλο ένα. Ε, θέλω να πω στον Αποστόλη ναι. Δικό αυτός, ότι η θεωρία των σταδίων που υποστηρίζει έχει χρεοκοπήσει εδώ και 100 χρόνια σχεδόν και όποιε απόπειρε έγιναν από κόμματα προσπάθησαν να γίνουν και επαναστατικά στο κρατικά και αυτορρυνικά κατέληξαν στην Ευρωπαϊκή Αριστερά όπω ο ΣΥΡΙΖΑ. Και κάτι τελευταίο, με τη λογική του μικρότερου κακού που υποστηρίζει ο Αποστόλη και οι ομοειδεάτε του, φτάσαμε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον ε, έχει αυτό. Ωραία είναι ε, αυτό. Φαντάζομαι βέβαια ο χώρο που περιγράφει ο φίλο είναι έτοιμο. Ο χώρο που εκφράζει, μάλλον ο φίλο είναι έτοιμο. Έχει εμπνεύσει τον κόσμο, τον έχει μαζί του για το παρεπόμενο βήμα, όχι για το επόμενο. Ε, του λιγότερου κακού. Ρωτώ το φίλο. Α, το ξέρω, όχι, δεν κατάλαβα εγώ σε ποιο χώρο ή τα ταμπέλες, όπως απαντάνε, είναι. πω, κάτι. Λέει ε... Λέ, θα σου πω ε, Την Κυριακή <εστοί> ο ίδιο. Την Κυριακή στι 5.30 συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. <συνταγράφι> <συλλαλητήριο> Άρα, το πάμε. το πάμε Σύνταγμα. Σε όλε τι πόλει τη Ελλάδα. Τώρα αποδείχθηκε. Τώρα, τώρα αποδείχθηκε. Ο χώρο ο του, λοιπόν, φαντάζομαι, είναι έτοιμο για το επόμενο και κάθε βήμα. Έχει τον κόσμο μαζί του, τον έχει εμπνεύσει. Περισσότερο από άλλου. Ναι, ναι, κόσμο. Και τι περιμένουμε τότε. Είναι και οι συνθήκε καμιά φορά. Γιατί δεν πάμε στο λιγότερο κακό αφού είμαστε έτοιμοι στο παρεπόμενο βήμα. Να φύγουν όλοι οι φούρκοι, όχι όλοι οι δότε. Δεν κατάλαβα από τα μηνύματα. Δεν μπορείτε να πείτε τι να γίνονται με μηνύματα, με mail θα γίνει. με mail. Α, η Θήμαστε τεχνολογία εμείς. εδώ, ερμέζε στο Twitter, θα γίνει η, η χώρα, παιδί μου, είσαι πίσω. φτιάχνεται, χτίζετε. Άκου να δει τι γίνεται. Α, λοιπόν. Όχι λοιπόν. μόνο στη χώρα και γύρω από την Ο, ο τη εργολάβο πήρε κανένα Περίπου, περίπου, περίπου. Οι ιδιωτικοποιήσει, παρά τι δυσκολίε, παρά τα εμπόδια, εσωτερικά και εξωτερικά προχωρούν. Ήδη μόλι προχθές Θα μάθατε ότι ανοίχθηκαν οι προσφορές για την παραχώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων γύρω-γύρω από τη χώρα, γύρο γύρο από τη χώρα, τα αεροδρόμια αυτά. Σκεφτείτε μια παρένθεση γύρω από την Ελλάδα, 14 αεροδρόμια. Όπως καταλάβαμε και ακούσαμε, τα 14 αυτά αεροδρόμια είναι γύρω-γύρω από τη χώρα. Δεν είναι μες στη χώρα. Εδώ τώρα υπάρχει το εξή. Κάποια σκοπεύει... αεροδρόμια πλανώνται γύρω από τη Όχι. χώρα. Ε, μέχρι στιγμής είναι εντός χώρα τα αεροδρόμια Αλλά με την πολιτική Σαμαρά μάλλον Θα είναι εκτός χώρας Αυτά τα αεροδρόμια σε λίγο Γιατί οι Τούρκοι έρχονται ό,τι ώρα θέλουν Οι φρεγάτες κάπου εδώ απ' έξω Μα βγεις στο Σούνιο θα δεις και μήνα Μ' αρέσει που κάνουμε αποκρατικοποίηση Σε αυτά τα αεροδρόμια Και τα παίρνει το κράτος της Γερμανίας Ναι, ναι. Ναι, έτσι ανώθευτα όλα και normal. Θυμάσαι μια παλιοφορολογία που είχε τα αεροδρόμια να Το Venizel. Μείνε σε μίζερο, αύξησε κατά 27% την κίνησή του. Τέλο. Μα man, Από πότε, από όταν είπε ο Σαμαρά τρει φορέ τη λέξη ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ήταν οι μαγικέ λέξει. Για Cistrix. Γουάάάα! όλε! Όλε. Τρέχαμε, τρέχαμε. Σαν τρελέ να πάρουμε. <laughs> λοιπόν, δεν γίνονται όμως μόνο αεροδρόμια γύρω από τη χώρα. Και εντό χώρα, χώρα, και, χώρα. Και εντός χώρας έχουμε και αυτοκινητόδρόμου. 1,2 δισεκατομμύρια άμεσα. Πολλαπλάσια πώ οικολογίζαμε. Και μακροχρόνια ακόμα περισσότερα. Με την ανάπτυξη και τι θέσει εργασία, τι επενδύσει που θα δημιουργήσουν. Ήδη ολοκληρώνονται οι αυτοκινητόδρομοι που είχαν στοιχειώσει. Τα ακούσαμε αυτό για τους αυτοκινητοδρόμους, γιατί μου ήρθε κατευθείαν ένας άλλος ακόμα, που... 3 χιλιόμετρα Μπράβο από το αυτό, λίγο πριν δίκτυο. ξεψυχήσει πολιτικά, εγκαινίαζε δρόμου και μας μιλούσε στη Βουλή Αδέλει, για αυτό. Α, <laughs> Έκανε και η ΣΥΚΑ διάφορα σοβ. Αυτό ήταν φοβερό. Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. Μιου. Έλεος. Προκύπτει ότι το έργο, σύμφωνα με την άποψη τη Νέα Δημοκρατία, έπρεπε να κοστίσει 4 δισεκατομμύρια δαχμέ. Δηλαδή ένα αυτοκινητόδρομο μήκου 5 χιλιόμετρων, 8 κιλάδο γέφυρε. 63 χιλιόμετρα παλάπλευλο οδικό, δίκτυο. παλάπλευλο οδικό δίκτυο και σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις η κρατική μηχανή ανέδειξε την περιφέρεια Ε, να λέτε στις εκτιμήσεις αυτές Ε, να λέτε στις εκτιμήσεις αυτές Γιατί πάντα θέλει να δημιουργηθεί Να δημιουργεί διαχωριστικέ γραμμέ. Α, πάνε αυτέ τι καλές στιγμές τη άτυρα. Ε, να πείτε! <laughs> Αυτά σε ένα λεπτό στη, στη βουλή έτσι. Το έτο θα ρίξει η βρυσιά. Ε, <laughs> ναι, να πείτε! <laughs> τον φρέναρε κάποιο από κάτω και άλλαξε, σταμάτησε τον ηρμό. Με τι κοιλαδογέφυρε και τα 4 χιλιόμετρα που στήγιζε το έργο τότε, αντί για 4 δι, και απευθύνθηκε προ του από κάτω. Έχουμε διαφημίσει και εδώ. Είμαι. Σε σχέση με τα προηγούμενα, να, ναι, ναι. <laughs> ε, τώρα θα πω. Πριν τι διαφημίσει, δεν Να πέσει μετά ο χορηγό. Ο... Άλλο πάμε, διαφημίσει μετά. Ναι. <σφίλου> Λέει εδώ μια κυρία, έχει ξαναστείλει Άννα. Καλά, σίγουρα έχω πάθει το σύνδρομο τη Στοκχόλμη για να σα αφήνω κάθε μέρα να μου δηλητριάζετε τη ζωή ακούγοντά σα. Ευτυχώ που πιάνω. Το ρημάδι το κουμπί και σταματώ το πλέον ανθελητικό ραδιοφωνικό σταθμό τη Ελλάδα. Υπογραμμισμένο όλο αυτό. Τουλάχιστον ακούγοντά σα, ξέρουμε τι μα περιμένει με την κόκκινη λέλαπα με bold γράμματα αυτό. Ευκαιρία να σα μάθουν και περισσότεροι. Άννα. Είναι μια κυρία που είχε πει την άλλη φορά. Σα ακούω, αν θυμάμαι καλά, επειδή ο άντρα μου ακούει το πρωί τράγκα και μένει ανοιχτό το ραδιόφωνο. Πάω για ψώνια και γυρίζοντα πέφτω πάνω σε σώμα. Α υπάρχει και έναν ελληνικό ραδιόφωνο. Τόσα ελληνικά υπάρχουν. Δηλαδή ναι, και ναι, ναι, ραδιόφωνα ναι, ναι, ναι. και μέσα. Με αφορμή, ένα μήνυμα που λέει εδώ ένα, ο Κάρολο. Όχι, ο Μάρξ. Ε, έρχεται το Φλεβάρι για το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρα. Έρχεται το Φλεβάρι και πέφτει τον Οκτώβρι Πε στον Καλαμούκι, Αποστόλη Χαιρετίσματα από Στουτγκάρδι. Ότι θα πιστεί το Φλεβάρι και θα πέσει τον Οκτώβρι Με αφορμή, λοιπόν, αυτό. Έτσι θέτω ένα προβληματισμό στα συντρόφια. Ότι μήπω είναι χρήσιμο για το επόμενο βήμα να έρθει ο πρώτα ο μικρότερο βούρκο. Για να πάμε και στο επόμενο βήμα. Μήπως είναι χρήσιμη λίγο μια κυβέρνηση έστω δεις. και εξαμήνου. Δεν σε κατάλαβα και Σύριζα. δεν κάνω και προσπάθεια να σε καταλάβω. Και ένα στοιχείο λογικής είναι ότι θα δεν θα μου ορίζει άλλος την ατζέντα. Εγώ τι θα ναι. λέω αυτό που λέω. Ποιο εσύ. Δεν θα απαντήσω σε αυτό που σου Δεν το κατάλαβα. Ποιο μικρό. Γιατί είναι οι λογικέ αυτέ τα διλήμματα, αυτά τα μεγάλα διλήμματα. μικρότερο. λέω για του το που στέλνουν εδώ οι κουκουέδε. Δεν όποι... θα μα προβληματίσει εσύ. Εγώ θα σα προβληματίσει. Ξέρουμε τι κάνουμε. Κι. Τελείωσε. Αυτό κάνετε. Αυτό, το ξέρετε και το κάνετε αυτό. Επειδή το ξέρετε το κάνετε. <laughs> Μάλλον. Πράτε, τι κάνουμε. Δεν μα πει τώρα, μα αμφισβητήσει. Εσύ λέω ναι. προς προβληματισμό γιατί έχουν μια τάση οι σύντροφοι έτσι μια διασπαστική ας πούμε στο μυαλό. Συριζαίος Συριζαίος. Είσαι Συριζαίος Αυτό καταλαβαίνω. Τον πολλών στην ίσως Ρόζα Ρώζα. Είμαι, Είμαι Ρόζα. Στις... Η Ρόζα θα φύγει πρώτη. <laughs> Η Ρόζα <laughs> θα φύγει νύχτα. <laughs> Δεν νύχτα. θα καταλάβουν. Έχουν φύγει κι αυτοί μαζί. Ποιος τους θα Κανεί. Πού θα πάνε. Στην Του... θα πάνε. Ο, στο ο θα, θα πάνε. Είναι Εδώ υπάρχει μνημονιακή συνιστόσα ε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μνημονιακή συνιστόσα Θα Σου λέω είδηση. μνημονιακή συνιστόσα. Υπάρχει και μνημονιακή Θυμάσαι από εκεί, άρχισε το ανέκδοτο με τον Τζίπρα, αλλά τα έχουμε ξεχάσει. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Είναι και το που αυτό. Να τα κρύβεις. που τα βάλανε οι αυγεί, σοκαρίστηκαν όλοι σφυροδρέπανο. Βέβαια δεν κολλάει κιόλα με το δίκιο του. Και μετά το βάλαν κάτω στη γωνία που δεν φαίνεται να είναι σφυροδρέπανο. Πρέπει να την τεντώσει τη σημαία απέναντί σου για να καταλάβει ότι είναι ένα σφυροδρέπανο κάτω στη γωνία. Γι' αυτό είναι σημαίε για να είναι τεντωμένε, δεν είναι για να είναι διπλωμένε. <laughs> Έχει αυτό. Τελειώσαμε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο σε λίγο μα